Στοίχη 6.13. Η αποδοκιμασία του Ισραήλ και αιθεία υποσχέσεις. 6. Τότε όμω εχωρίστησαν οι Ισραηλίτες από τον Μεσσίαν και ξέπεσαν από τα ευλογίας που μας έφερε, δεν έχει τέτοια σημασίαν, οποίαν εκ πρώτης όψους τα εφαντάζεται το κανείς. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχασε τη δύναμή του και διεψεύστη ο λόγο με τον οποίο ο Θεός εβεβαίωσε τη διαθήκη του. Διότι αληθινό Ισραηλιτικό λαό δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται σαρκικό από τον Ισραήλ. 7. Ούτε διότι είναι σαρκικοί απόγονοι του Αβραάμ είναι δι' αυτό τέκνα του Αβραάμ με κληρονομικά δικαιώματα επί τη Επαγγελία. Αλλά καθώ λέγει η γραφή, από τον Ισαάκ θα ονομαστούν οι αληθινοί απόγονοι σου. 8. Με άλλα λόγια, τέκνα του Θεού δεν είναι τα σαρκικά τέκνα που γεννώνται κατά νόμους φυσικού αλλά τα τέκνα που γεννώνται σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, αυτά λογαριάζονται εις αληθινούς και πραγματικούς απογόνους. 9. Διότι είναι λόγος επαγγελίας και υποσχέσεως ο λόγος Αυτός, τον οποίον ο Θεός είπεν στον Αβραάμ, όταν προανήγγελε την γέννηση του Ισαάκ, του μόνου πραγματικού κληρονόμου του Αβραάμ. Είπε δηλαδή ο Θεός, «Το ερχόμενον έτο σαν τώρα θα έλθω και η στήρα Σάρα θα έχει παιδί. 10. Όχι δε μόνον η Σάρα γέννησε κατά την υπόσχεση του Θεού, αλλά και η Ρεβέκα έλαβε θείαν επαγγελίαν και υπόσχεση, και από έναν άνδρα, δηλαδή τον πατέρα μας Ισαάκ, συνέλαβε και τεκνοποίησεν. Έντεκα Ότι δε σύμφωνα με θείαν υπόσχεσην έγέννησε και η Ρεβέκα αποδεικνύεται από το ότι, ενώ ακόμη δεν είχαν γεννηθεί τα δίδυμα παιδιά της και δεν είχαν ακόμη πράξει κάτι αγαθών ή κακών Ελέχθη σε αυτήν ότι ο μεγαλύτερος Ισάφ θα δουλεύσει στον μικρότερο ιακώβ. Και έγινε αυτό διαναμένη στερεά και αδιαμφισβήτητος η βουλή και η προαπόφασης του Θεού, η οποία βασίζεται στην εκλογή του και δεν εξαρτάται από έργα ανθρώπου, αλλά από τον Θεό, ο οποίος καλεί και προορίζει τους ανθρώπους. 13. «Πράγματι δε η υπόσχεση σε αυτή του Θεού έλαβε τελή ανεπαλήθευση σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί από τον προφήτη Μαλαχίαν. Τον Ιακώβ και τους Ισραηλίτας που κατάγονται από αυτόν, ηγάπησα», λέγει ο Θεός. Τον δε Ισάβ και τους απογόνους του Ιδουμέους, απεδοκίμασα.